Στοίχη 9 11. Η πτωχία δεν είναι κακόν και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. 9. Ως τον πειρασμών και τη δοκιμασία που δημιουργεί πτωχία, σας λέγω τα εξής. Ο αδελφός, ο πτωχός και άσημο κατά κόσμων, ασκαυχάται δια το ηθικόν το οποίον με τον πειρασμό της πτωχίας και των στερήσεων τον αναβιβάζει ο Θεός. 10. Ο πλούσιος δε αδελφό ασκάται όχι για τα πλούτη του αλλά για το ταπεινόν φρόνημα που γεννάται από την σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματική αξία των άνθρωπων και δεν είναι κάτι μόνιμων και όνιων. Διότι ω άνθο του αγρού θα παρέλθει ο πλούσιο ούτος. 11. Λέγω ω άνθο χόρτου θα παρέλθει. Διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καυστικό λίβαν και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος του κατέπεσε μαραμένον και η ευμορφάδα του σχήματος και του χρώματος του εχάθη. Έτσι και ο πλούτος θα μαρανθεί και θα ξεπέσει τα σχέδια και τις επιχειρήσεις του.